Κάταν στην πόλη, η οχτρή του όμω λύσσα, η οχτρή, και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, η οχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή. Και τους φιλέψαμε η δορκέγη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Που τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Παιδιά συνταξιούχοι Και οι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα, τα χρέη που τους δίνεται μην τσαλακώνεστε, το τεγκό προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το, κύριε okay, πρέξω πρέξτε Ενδικάζει πολύ Ηλιοχτροί Κλέψαν υδρότα Ηλιοχτροί και εμείς πηγαίναμε Τη δουλιά, τη να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα παρασκευή Την άλλη όμως δεν θα είμαι εδώ Είναι μεγάλη παρασκευή Οπότε θα σας ευχηθώ Από σήμερα καλές γιορτές Αλλά αυτά στο τέλος της εκπομπής Να μείνουμε στην αρχή Που είναι ζωφερή Είναι ζωφερή σαν την πραγματικότητα Λυπάμαι που θα σας το πω Αλλά μου είναι σχεδόν ακατόρθωτο Να αντιληφθώ Αυτό το μέγεθος μιας διάχυτης κακότητας, μιας διάχυτης τρεψώδικης αντίληψης για όλα τα πράγματα. Μία ε, συγκρουσιακή ατμόσφαιρα από αυτές που στα 45 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να ασχολούμαι με τα κοινά, με το ένα, με τον άλλο τρόπο και με το δημόσια πράγματα, δεν τη θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν σε εποχές ειδικού δικαστηρίου. Το εννοώ, ε, ε, ε, ε, πλανάται στην ατμόσφαιρα ένα κλίμα συνεχών μονομαχιών στο Ελ Πάσο. Και ταυτόχρονα να είναι όλοι εναντίον όλων και κυρίως να κλείνουν τα αυτιά στα πραγματικά γιγάντια διατηρούμενα προβλήματα. Έρχεται και ο καιρό με μια παλαβομάρα της άνοιξη, γιατί μπορεί να νιώθουμε εποχή αλλά είναι η παλαβομάρα της άνοιξη. οπότε ας μείνουμε σε πέντε σταθερές. Μία από αυτέ είναι ότι Είμαστε στο Real FM Στους 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στην Θεσσαλονίκη ε, Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα Με SMS γράφετε Real και Και το στέλνετε στο 1960, Με email studio Είναι η Λιάνα Κανέλη Στο μικρόφωνο Είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο μαζί μου στι 7 Και είναι στο τηλεφωνικό κέντρο Η Λίτσα Τζεφεράκου Με τα κορίτσια υπομονετικά Και ανθεκτικά Σε αυτή την ατμόσφαιρα ακριβώ. Και επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, με μείζον, κατά την άποψή μου, μείζον, ε, ουσιαστικά, ε, παρελθοντολογικά, με, παρόντος του χρόνου και κυρίως για το μέλλον των υπολείπων και δι της νεολαίας, είναι το ζήτημα της παιδιάς. Μιας παιδείας που έρχεται με διαδικασίες fast track, με ένα νομοσχέδιο 1100 σελίδων, για να το διαβάσουν και να το μελετήσουν βουλευτές που θα πάρουν με τον νέι με το όχι τους, τη ζωή των παιδιών στα χέρια τους από τον νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά κάτω από συνθήκες θα έλεγα εξωφρενικών αλλαγών απίστευτων εξομοιώσεων απίστευτων διαλύσεων και κυρίως με ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα το μαθητό κόσμο, το φοιτητό κόσμο και τα γυμνασιόπαιδα και τα αλληλικιόπαιδα Απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο να ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις τη Δευτέρα ε, Η μάστα είναι στο δρόμο, το ΚΚΕ θα είναι στο δρόμο Θα σας διαβάσω και δύο από αυτά που δεν πρόκειται να ακούσετε Δηλαδή προτάσεις για τροπολογίες για να καταλάβετε λίγο το πνεύμα του νομοσχεδίου Θα σας έλεγα τα παιδιά και τα μάτια σας Οι σπουδέ και τα μάτια σας, το μέλλον τους και τα μάτια σας γιατί αν αποφασίσουμε ότι δεν το κρατάνε στα χέρια τους και αυτό είναι συνάρτηση των προϋποθέσεων που τους δίνουμε τότε κυριολεκτικά τη βάψαμε. Έχω να σας πω πολλά γιατί μια ζωή δεν μπορεί κανένα να ζει με ένα πάτε Μέρες που είναι μην το πάρετε θρησκευτικά πάρτε το για την επίκληση της σωτηρίας από τα καθημερινά προβλήματα. Το 1995... Ο Άκο Δασκαλόπουλο με τους στίχου του και στη μουσική του καπλάνη έβαζε τον δάκι Μπίνη να τραγουδάει μια ζωή πατερημών και καταλληλότερο τραγούδι από αυτά που έχει η αδερφούλα μου, η Νάνση, που έχει και τη μουσική επιμέλεια σήμερα τη εκπομπή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ταιριάξει. Πού να το ξερε όταν έφτιαχνε τη λίστα, ότι εμεί θα βρεθούμε σήμερα να συζητάμε αυτά που συζητάμε, κυριολεκτικά περνώντα μια ζωή πατερημών. Βλέπετε στα μπαλκόνια, Νικολάκη μου, και μας κλέψανε τα χρόνια, Βαγγελάκη μου. Έλα κάτσε να τα πιούμε, να γλεντήσουμε, πάμπ! μπωμ, πριν Μια πατάτες, μια σαλάτα και κρασί από το καλό, κι παλιά πότα πάλι ίδια μια ζωή παπέρι Μια πατάδες μια σαλάτα και λίξες καλαμόν Κι αν δεν πάλι ίδια μια ζωή παπέρι <Κι> μόν Βγήκαμε στα παζάρια αργυρούλα μου και μας κλέψανε στα ζάρια, αθινούλα μου Την ακρίβια θα την φάμε, θα τη σκίσουμε πάμ! μπουμ, πριν σκορτίσουμε Μια πατάτα, μια σαλάτα και κρασία το καλό Πιάντε παλιά ίδια, μια ζωή πατέρι μου μια πα μια σαλάτα και ελίτσες καλαμών κι αν δεν πάει τα ίδια μια ζωή πατέρ ημών. Τα κορίτσια βγήκαν τσάρκα μ' μου κι εγώ μόνος μου στην βάρκα μ' μου Έλα εδώ στα βοτσαλάκια να καθίσουμε πάμ! μπουμ, πριν σκορπίσουμε Μια πατάτες, μια σαλάτα και κρασί από το καλό Κι αν και παλιά πότα, τα ίδια μια ζωή πατέρημών. Μια πατάτε, μια σαλάτα και ελίτσες καλαμών. Κι αν δεν πάλι από τα ίδια μια ζωή, πατέρι Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και οι πεθαμένοι μισθοτή προνομιούχοι. Πριν πάω στο Βαριάν να σας φτιάξω λίγο το κέφι. Ται, ται, ται, ται, οι αγαπημένοι φίλοι και εξαιρετική φωνή αεροφίλοι Μαζί με τον Βασίλη, τον Γησδάκη, τον Δαμιανό, τον Πάντα παρουσιάζουν με σημείο αναφορά στις δυο δισκογραφικές τους δουλειές το «Τι σήμερα στα σκοτάδια και στα λόγια η ψυχή» μια παράσταση με θέμα τον άνθρωπο που εκφράζεται, ερωτεύεται και επανασταθεί Έχουν ένα συνθέσει ένα μουσικό ταξίδι που συμπεριλαμβάνει τραγούδια, σταθμούς και άλλων ελληνοσυνθετών Α, γιατί μιλάνε τα τραγούδια τους Μιλούνε με τα λόγια της ψυχής και φωτίζουν τη μέρα τα σκοτάδια. Μη μου πείτε ότι δεν είναι ένας ωραίος τρόπος να βγάλει κανένας πέρα το γολγοθά της δικής του της ζωής, της ζωής των διπλανών του, της ζωής της χώρας, της ζωής του κόσμου ολόκληρου και την υποκειμενικότητα με την οποία ο καθένας από εμάς ανάλογα με τι αντοχές του δοκιμάζει να αντιμετωπίσει τα βάζανα. Για αύριο λοιπόν το βράδυ... Στις 10 η ώρα, στις Φίγκα, στο αγαπημένο μαγαζί Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις Για όσους θέλουν να πάνε να πάρουν μια βαθιά ανάσα ε, Ακούγοντας την Εροφύλη, το Βασίλη και το Δαμιανό Και εγώ σας το προσφέρω για να μην αισθάνεστε πιόνια Θα ακούσουμε το πιόνι από την Εροφύλη Σε μουσική του Δαμιανού πάντα και στίχους του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου Ένα τραγούδι του 18 που προϊονιζόταν το 19 ενδεχομένω το 20 και μια σειρά Από άλλα πράγματα Γιατί ε, εμείς με τη μουσική Με την καλή παρέα Με ένα ποτό στα τρία Μοιρασμένο πολλές φορές Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα Και έτσι έκαναν και κάνουν πάντοτε Οι έμφρονες άνθρωποι Συναισθηματικής νοημοσύνης που λέει Και ένα φίλος μου στον οποίο αργότερα Θα αναφερθώ Αύριο το βράδυ λοιπόν στη Σφίγκα Και ακούστε το πιόνι για να καταλάβετε. Με ποιους θα βρεθείτε Και πως από αυτά τα σκοτάδια Μπορεί κάποιος να φτάσει σε φως Είμαστε άλλοι όπω όλοι Με στην ίδια την πόλη Η μικρή και η μεγάλη Διαλεγμένη ρόλη Είμαστε άλλοι όπω όλοι Σαν αντίθετη πόλη Με τραβάσε τραβάω και δεν ξέρω που πάω ούτε ξέρει κανεί Στο μακρύ μα ταξίδι τριγυρνάμε σαν κάποιοι, κουρασμένοι ήδη. Mm -hmm. Είμαστε αδικοί και ίδιοι, και έτσι πάει το παιχνίδι. Σε κερδίζω, σε χάνω. Δεν μπορώ παραπάνω από αυτό που μπορεί. για όποιον είχε απορίες, για όποιον είχε αντιρρήσεις, για όποιον τα βάζε με το κουκουέ, για να μιλήσω για το πιόνι τώρα, μια και μου δίνει Ατάκα το τραγούδι από μόνο του, για το τι προδότησε την ανάγκη να επιληθεί όπως επιλύθηκε, αν επιλήθηκε, το λεγόμενο σκοπιανό μακεδονικό ζήτημα και καταλήξαμε στην νεοβαφτισμένη βόρεια Μακεδονία με όλες τις αντιδράσεις, με όλο το διχασμό που υπάρχει στη χώρα, με όλη την ιστορικό, θρησκευτικό, διπλωματικό, γεωστρατηγική σκακέρα να ανακατώνεται για να καταλήξει Μεγάλη Παρασκευή για τους Κοθολικούς σήμερα με τον Πάπα να λέει καλές κουβέντες για το Τσίπρα. Νομίζω ότι δικαιώνεται το κουκουέ πανηγυρικά δυστυχώ και με τα το λέμε τα λόγου γνώσεως δυστυχώς δυστυχέστατα για το τι στοχοποίηση επιχειρείται στη Βαλκανική από χώρε οι οποίες υποκείπτουν σε αλότρια συμφέροντα. Φωνάζαμε λοιπόν και λέγαμε ότι η συμφωνία για τα Σκόπια, η, φωσή, η λεγόμενη και συμφωνία των Πρεσπών έγινε για να νατοικούς λόγους για αμερικανονατοϊκά και ευρωενωσιακά γεωστρατηγικά σχέδια για να στρατιωτικοποιήσει αυτή τη χώρα περισσότερο από όσο φαντάζεται κανείς και για να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις και εκείνες τις βάσεις εξόδου των Βαλκανικών λαών που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε αυτά που επιθυμούν και δεν είναι τίποτε άλλο από το να διασφαλίσουνε τι ενεργειακέ και όχι μόνο αγορέ, και να προετοιμάζονται και για μία σύγκρουση με όποιον ε, κεφαλαίο κράτη αντίπαλό του, ε, είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι οποιοδήποτε <oakles> άλλο, με κάτι μισόλογα που μετά την υπογραφή τη συμφωνία λέγονταν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποκλειστεί η Ρωσία, η Κίνα ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη και να μείνουν μόνο οι Αμερικοί, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη να διαφεντεύουν κυριολεκτικά ερήμην των λαών τα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, αρχίζει Α, άσκηση. Το είπα και χθε στη Βουλή, ελάχιστη μπορεί να το είδατε στο νομοσχέδιο που γινόταν για την άμυνα. Θα το γράψω και αύριο στο ριζοσπάστη. Δεν ξέρω πώς θα το διαβάσουν έξω από αυτούς που αγοράζουν το ριζοσπάστη και τον μελετάνε και τον διαβάζουν και πολύ καλά κάνουν γιατί είναι και ξεστραμωμένοι στην αγορά των πληροφοριών και σε αυτό το παζάρι οπότε ας το μοιραστώ εδώ μαζί σας γιατί? γιατί έχει σημασία να ξέρετε ότι από 15 Μαΐου μέχρι και 20 Ιουλίου για 65 ολόκληρες μέρες τα Σκόπια κυριολεκτικά θα στρατοκρατούνται γίνεται μια τεράστια άσκηση με τίτλο αποφασιστικό πλήγμα στην οποία θα συμμετέχουν 2.000 στρατιώτες της Βόρειας Μακεδονίας 2.000 Αμερικανείς στρατιώτες τη Αμερικανική Διοίκηση στην Ευρώπη με το <Γυκάς> Ενοποίησης των δυνάμεων της περιοχής 25 από την Αλβανία 25 αξιωματικοί από τη Βουλγαρία 25 από τη μακρινή Λιθουανία Ξέρετε, τη Λιθουανία αυτή η οποία γκρεμίζει τα δημοκρατικά της αγάλματα και σηκώνει αγάλματα του Χίτλερ και διαφόρων άλλων ναζιστών της περιοχής και αποκαθιστά σιγά σιγά την τιμή των ΕΣΕΣ στον 21ο αιώνα και έχουμε 2019 και 100 μαυροβούνι μαζί με τα 400 οχήματα σε ασκήσεις οι οποίες θα γίνονται σε περιοδική μορφή 65 ολόκληρες μέρες θα είναι τίγκα η Βόρειο Μακεδονία από τα στρατά. Αυτό σας έρχεται σαν το πρώτο μεγάλο βήμα για να μπει στο ΝΑΤΟ η α, Βόρεια Μακεδονία ως Βόρεια Μακεδονία και να μπει με άνεση εκπαιδεύεται να, στρατο... να στρατιωτικοποιηθεί έγκαιρα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη επένδυση. Η πρώτη μεγάλη διαδικασία που δείχνει ποιε ήταν οι προθέσεις αυτών που εμπνεύστηκαν αυτή τη συμφωνία και ποια είναι η κατάληξη. Αν όλο αυτό εσά. Σα θυμίζει η ειρήνη που ήταν η συμφωνία, κάτι πολύ σοβαρό για την ειρήνη, γιατί απειλούμεθα από τα αγάλματα που θα σηκονόντουσαν και θα μα τρόγανε, που θα του στέλναμε εμεί τα δικά μα τα αγάλματα, τα ανταλλάσσαμε τα, τα, και εν ονόματι του Μεγαλέξανδρου θα γινόταν η σφαγή. Πείτε μου αυτή τη στιγμή, ποια ειρήνη εξασφαλίζεται κάτω από όλα αυτά. Ποιο θα δικάσει του κινούντε τα πιόνια στην ιστορία, ίσω μέρες που είναι τώρα και είναι και Μεγάλη Παρασκευή στην Καμένη Νότρε γι' αυτά θα τα πούμε μετά. Στο Παρίσι, στη Γαλλία και γενικά στις ε, ε, μη ορθόδοξες δυτικέ κοινωνίες Θα σας το πει ο Μιχάλης Ομπρουμπούλης που έχει γράψει τους εξαιρετικούς στίχους Με έναν απίστευτο λάγιο στη μουσική Και μια κυριολεκτικά ψάλουσα σε αυτό το τραγούδι Είναι από τα πιο αγαπημένα μου, τα θεωρώ, αυτά που λέμε εθνικό θησαυρό Είναι γραμμένα το 1983, θα με δικάσει Θα με δικάσει ο που και τα ειδώνει. Μα στην αγιά σου στα βουνά που Βουκρίσου, τι νύχτες που τα πεδιά σπροχιώνει ή ψευτεστά γκρεμάνε το Χριστό. Στο ουρανό που κάναμε τα βάγη δεν βνεύουμε τις νύχτες σ' αστεριά και πουριά. Τα με δικάση ο και τα ητώνη μα συναλλιάσω στα βρουτάκη που βρίσκω τις νύχτες που Και όλοι το Χριστό στην τρία Πριν πάω στις διαφημίσει δεν αντέχω παρά να το πω. Ε, Μέρες που είναι, είπα να πει και φαρισαίος Τελώνης και φαρισαίος Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω Απλώς μου σκόθηκε τρίχα Να ακούω ότι ο μίστερ Λουιβιτών Και ο μίστερ Τάδε και ο μίστερ Δίνα Σπεύσανε να δώσουν 200 εκατομμύριο ένα και 100 εκατομμύριο άλλο για να αποκατασταθούν τα βιτρό και όντω αυτό το ιστορικό ε, οικοδόμημα με την πολύ μεγάλη σημασία για την ιστορία των Γάλλων και για τον. Ε, Πολιτισμικό του, πατριωτισμό, που πολύ, πολύ συχνά αναφτάνει ώρε-ώρε και στι ακρότητες ενό σοβινισμού, δεν θα γίνω εγώ κριτή τη συναισθηματική αξία που έχει για του Γάλλους η Νότρονταμ μαζί με όλα τα υπόλοιπα που τα ξέρουν οι επιστήμονε πολύ καλύτερα από εσά και από μένα. Την έχω δει, την έχω επισκεφθεί. Εγώ αυτού του γοτσικού ναού, σαν άνθρωπο, δεν του αντέχω. Έχω την εντύπωση ότι όταν μέσα με συνθλίβουν αυτό το μέγεθος και το ύψος του που το, το οποίο αλαζονικά κοιτάει το θέλω αυτό είναι προσωπική αντίληψη εγώ προτιμώ τα μικρά, χαμηλά, στρογγυλών, τρούλων, ορθόδοξα, ορθόδοξα εκκλησάκια ε, και τα προτιμώ και αισθητικά ε, ε, και συναισθηματικά δεν μένω σε αυτό μένω στην υποκρισία να δίνει τα περισσότερα λεφτά ο άνθρωπος ο οποίο άλλαξε την υπηκότητα του έφυγε από τη Γαλλία και πήρε τη βελγική υπηκότητα για να γλιτώσει τη φορολογία. Και βέβαια, επειδή ξέρανε ότι ο κόσμο θα αντιδράσει ε, και δεν μπορούν να κλειστούν όλα σε μια τσάντα, ρένομαι από, από αυτέ που φροντίσανε με νόμου να τι κυνηγάνε και όταν κυκλοφορούν ω μαϊμούδε. Και άμα σε πιάσουν με τέτοια μαϊμού τσάντα, πα και φυλακεί στη Γαλλία. Όσοι περάσει τα σύνορα, γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά και έχουμε ελεύθερη αντίληψη για το τι σημαίνει φιλανθρωπία ω χορηγία ακόμα και για τη σωτηρία των ψυχών. Των εκκλησιών και των θεών. Και αφού φτάσαμε μέχρι εκεί, μπορούμε να πάμε με άνεση και χωρί τύψη στις διαφημίσει. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, <κλέψανε>, κλέψανε, <κλέψανε>, <Πού> κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που πιστέψανε. ανάπηροι Αρχίζω και έχω και τα πρώτα σα μηνύματα, τα οποία είναι μέσα βέβαια διαφοροποιημένα κατά τα όσα συμβαίνουν και ό,τι προλάβει κάποιο να ακούσει. Έτσι, έχουμε την αντιτρομοκρατική να κατεβαίνει με χειροπέδεζα το λουκουρέζο, ο ετών 86, για οποιονδήποτε λόγο, μετά από συζητήσει και καταθέσει και τέτοια πιανού του φλόρου, που είναι ήδη φυλακισμένο. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν θέλω να πάρω θέση στο θέμα, δεν το ξέρω σε βάθο. Θα το παρακολουθήσω. Το όλο σκηνικό μου φάνηκε φανταχτερό, έτοιμο να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από άλλα πράγματα που συμβαίνουν και έγινε με έναν τρόπο τόσο πομπόδι υπό την δαμόκλειο σπάθη για να το χρησιμοποιήσω κανονικά τώρα και όχι στην πρέγκα υπό τη δαμόκλειο σπάθη μιας βασικής νομικής αρχής που είναι ένα έναχο νου -π. οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πολύ παράξενη ταυτόχρονα έχουμε μαρινάκι εναντίον κόκαλη και κόκαλη εναντίον μαρινάκι και, κό... και μαρινάκι εναντίον όλων Έχουμε τα σχόλια τώρα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Την ίδια ώρα έχουμε. Τον Καμένο να λέει θα σε κλείσω, θα κάνω, θα διάξω, θα πέσετε, θα σας διαλύσω για τον Κοτζιά. Βγαίνει ο Κοτζιά λέει εναντίον του Καμένου. Έχει αρχίσει, πάει ο άλλος περιοδία, του λένε μήμα κουμπάστα λερωθό. Δημιουργείται λοιπόν μια ατμόσφαιρα η οποία είναι... Εντάξει, υπάρχουν και ω μέρα που με αφήνουν και άφωνοι. Σαν σήμερα κλείνουν τέσσερα χρόνια από την έναρξη τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, α σήμερα, αύριο δηλαδή, αυτέ τι μέρε, τέσσερα ολόκληρα χρόνια από μια δίκη που δεν έχει τελειώσει, από νεκρού αδικαίου του σε σχέση με, τον με την πραγματική ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, και ξαφνικά, όπω πάμε διάφορε επισκέψει σε η πρωθυπουργική σύζυγος περνάει και από τον κορυδαλό να δει Μαγδαφίσα. Είναι ορισμένα πράγματα. Δεν αντέχω να τα σχολιάσω. Αλήθεια σα τα λέω. Δεν αντέχω να τα σχολιάσω. Προτιμώ να μείνω στα δικά σα σχόλια. Ο Δημήτρη, λοιπόν, περιορίζεται σε μια καλησπέρα από την Κέρκυρα και μου μοιάζει αγνό πράγμα γιατί είναι μια σκέτη καλησπέρα. Δεν συνοδεύεται από κάτι άλλο. Ε, δεν κατηγορώ του υπόλοιπου. Να στείλετε τα μηνύματά σα και να πείτε ότι θέλετε. Απλώ να μην είναι σχηνοτενή για να μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Έχω τον ε, ε, φίλο, ο οποίο με ρωτάει, ο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σα, τα θερμότερα Σέβη μου, σε εσά και στην εκπομπή σα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ε, μια ερώτηση με καλοσύνη: Όταν ο Κασιριά βγήκε στην ΕΡΤ, ΕΕ, προκλήθηκε σ' άλλο και σωστά. Η ερώτηση τώρα. Ο κρανηδιώτη που κάνει φιάστα 21 Απριλίου, ο Βελόπουλο, ο Μαρινάκη του 2010, έγιναν έκτροπο στο Καρισκάκι και βγήκε και είπε τη λέξη Διδάξαμε ήθο, επιλέξει Διδάξαμε ήθο, Νομίζω ότι είναι σωστό να έχουν βήμα και φωνή σε ένα δημοκρατικό σταθμό όπω το ΡΙΕΛΕΦΜ. Κοίταξε να δει, θα μπορούσα να σου απαντήσω αν δεν ήταν αλλά αυτός που είναι η που πονηρούτσικα η ερώτηση. Και μάλιστα, επειδή τον Κασιδιάρη μπροστά και διά του Κασιδιάρη εξομοιώνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που εκπροσωπεί ο Κασιδιάρη και αυτά που εκπροσωπεί ο καθένα για τον εαυτό του, για τι εταιρείε του και για τι δουλειέ του, ε, οι υπόλοιποι, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να τα εξομοιώσει. Δεν σκοπεύω να λέω όλο τον κόσμο Κασιδιάρη, αλλά δεν σκοπεύω εξαιτία αυτού να θωώσω τον κάθε Κασιδιάρη. Σου απάντησα νομίζω. Ο... Καλησπέρα καλησπέρα, Σιντροφάρα Γιάννη από τον πυρία, Με το που ξεκίνησε να μιλά, λέγοντα την άλλη Παρασκευή δεν θα είμαστε εδώ, είπα και εγώ το ίδιο. Τελευταία φορά σε ακούω από την Αυστρία. Ευτυχώ, γιατί θέλω πολύ να είμαι στην Ελλάδα. Δυστυχώ για προφανεί σιριζαϊκού, νεοδημοκρατικού, πασοχικού και πάσα φύση λόγους λόγου και αιτίε. Στην πρώτη δόση λοιπόν των μηνυμάτων, έχω να αφιερώσω και διά και εξαιτία των πολύ καλών σχολείων που τη στέλνετε και στο Facebook ε, για τη μουσική που επιλέγει και χωρίς αυτήν η εκπομπή θα ήταν μισή, μπορεί και να μην γινόταν για να είμαστε ειλικρινεί. Αφιερωμένο λοιπόν από την Άνση και από μένα, στους ακροατές με ευχαριστίες για τα καλά τους λόγια και για το ενδιαφέρον τους και για την επικοινωνία τους Τι θα σας αφιερώσω! Το αποφάσιν συνάνησε και συμφωνώ πολύτως μαζί της. Κάτι που είναι από αυτές τις σταθερές τις οποίες πατάμε και είναι η παραδοσιακή μουσική. Εδώ θα τα ακούσετε από το συγκρότημα Transindelia σε μια ερμηνεία διασκευή και, και ενορχίστρωση του 2019 και θα την ευχαριστηθεί η ψυχή σας εξαιρετικό αφιερωμένο λοιπόν από τις αδερφές Κανέλη σε όλους και όλες που ακούν σήμερα Uh, Παρασκευή πριν Από του Λαζάρου Και των Βαΐων Καραγκούνα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Λοιπόν, γίνονται σημεία κετέρατα στον τομέα τη παιδεία. Ε, και γίνονται με έναν τρόπο και με μία μεθόδευση, ο οποίο είναι εξαγριωτικό. Θα είμαι απόλυτο ειλικρινή μαζί σα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι φέρνει μεγαλοδομαδιάτικα με κλειστά τα σχολεία και κλειστά τα πανεπιστήμια το νομοσχέδιο κυβέρνηση. Για να μην μάρει τι αντιδράσει. Και να μην γίνει μέσα στον τόπο, τον φυσικό χώρο δηλαδή τη παιδείας συζήτηση για αυτό το θέμα. Παρά ταύτα, δεν θα τα καταφέρει. Οι μαθητέ έχουν συλλαλητήριο και οι σπουδαστέ και οι γονείς και οι κηδεμόνες και όλοι στο δρόμο τη Δευτέρα απόγευμα. Λοιπόν, ε, για όποιον ενδιαφέρεται, εντάξει τίποτα. Κουκουέ θα βλέπετε και θα πηγαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μ, δεν θα βγουν μόνο κουκουέδες στο δρόμο, θα βγουν και μη κουκουέδες στον δρόμο μαζί με το κουκουέ που έχει σαλπίσει ε, κάθε μορφή αντίσταση. Μία από αυτέ τι μορφέ αντιστάσει, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε να ακού και τον Υπουργό να φέρνει το νομοσχέδιο και να έρχεται και πολύ ψυχρά να λέει: Ότι εγώ ε, τελειώρω με την πολιτική και δεν ξανασχοληθώ με την πολιτική, σου μένει και το αίσθημα να στο πετάει στα μούτρα του τύπου Πάρτα Μοριάρο. Συγγνώμη για την έκφραση, δηλαδή είναι του τύπου Πάρτε το νομοσχέδιο, πάρτε και τον μπάχαλο τώρα και κόφτε το λαιμό σα. Αυτό δεν είναι ούτε επεξεργασμένο ούτε τίποτα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιον. Να λέει ότι εγκαινιάζονται καινούργια τμήματα, 44, ειδικά στο τομέα Πολυτεχνείο, ε, τεχνολογικά, ΑΤΕΙ κτλ, κτλ., γίνεται ο χαμό. Τα οποία λέει, θα ισχύσουν, ε, πολλά από αυτά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Ο ίδιο να λέει, μα δεν στείνεται έτσι ένα τμήμα. Δεν είναι να ανοίγουμε μαγαζί ε, με, με πιτόγυρο. Τώρα τι να λέω, και πιτόγερα που πάει 3 ευρώ το γύρο. Δε, δεν είναι, ούτε καν αυτό. Λοιπόν, ε, δεν ανοίγει έτσι εύκολα, ούτε εγκαθίσταται. Για παιδεία μιλάμε. Δεν μιλάμε για ένα εμπόρευμα που απλώνουμε ένα μπάγκο και πουλάμε. Ενδεχομένω και παρανόμω, αλήθεια σα το λέω. Και θα το βάλει λέει στο μηχανογραφικό. Μα θα βάλουν στο μηχανογραφικό παιδιά ε, ε, ένα τμήμα το οποίο είναι υποίδει και που δεν ξέρουν τι μορφή θα πάρει ούτε πώ θα πάρει. Μία λοιπόν από τι τροπολογίε που κατέθεσε το Κουκουέ, γιατί έχουν και πρόβλημα αυτοί που έχουν αποφυτίσει από άλλα τμήματα τώρα μέχρι τώρα έτσι. Και επειδή υπάρχει μία εργαλειοποίηση τη παιδείας για μικροκομματικού καθαρά λόγου και φαίνεται σας διαβάζω μόνο κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολλές οικογένειες εμείς έχουμε προτείνει για να αποφευθεί αυτή η πολυκατηγοριοποίηση τμήματων, πτυχίων και αποφύτων και σε ένα τοπίο που προστίθεται μάλιστα μια επιπλέον κατηγορία αυτή των αποφύτων τμήματων ατεΐ όπως προέκυψε με το νόμο του 2001 προηγούμενων χρόνων από την ισχύ του νόμου Εμεί κατεβάζουμε μία τροπολογία που λέει ότι παίρνουμε μέτρα να αρθεί αυτή η πολιτικοατηρηγοριοποίηση των φοιτητών πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Δηλαδή θα έχουμε ένα ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και διαφόρων κατηγοριών φοιτητέ. Τώρα, αυτό είναι αριστερό πρόσημο, δεν ξέρω, το αφήνω στην κρίση σα. Με την τροπολογία λοιπόν, τη δικιά μα, εξισώνονται αυτόματα οι απόφοιτοι τμήματων του ΤΕΗ Αθήνα και Πειραιά, η Υπήρου Ιωνίων νήσων, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία. Ανατολική Μακεδονίας, Τράκη και Αλεξάνδριου Τη Θεσσαλονίκη, Κρήτης, Δυτική Ελλάδα και Πελοποννήσου με του αντίστοιχου αποφύτου των νέων τμήματων που προκύπτουν, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Ακούγεται περίπλοκο έτσι όπω το διάβασα, γιατί είναι πολλά τα τεεί στου αποφύτου των οποίων αφορά η τροπολογία. Είναι όμω ένα από τα δίκαια που σα διαβεβαιώ από τώρα: 99% δεν θα κάνει πράξη η κυβέρνηση κάζεις κάνεις τροπολογίες για να διορθωθούν πράγματα αλλά όταν η σκοπιμότητα είναι προδιαγεγραμμένη μέσα από το νομοσχέδιο δεν παρακάμπτεται στη Βουλή αυτό το σκεφτείτε όταν θα πάτε να βάλετε το κουλό στις κάλπες που έρχονται πάσης φύσιος και μορφής γιατί η καταβαράθρωση της παιδείας η εμπορευματοποίησή της είναι έμπνευση της μπολόνιας και του Μάστριχτ είναι ευρωπαϊκή προοπτική για να δημιουργούνται πολλών ταχυτήτων, χειραγωγημένοι, δανεισμένοι μέχρι το λαιμό και ελλιπώς κατηρτισμένοι ε, απόφοιτοι πανεπιστημίων και ταιοί. Για να σας κάνω να πάρετε μια βαθιά ανάσα, θα καταφύγω στην ποιότητα της μουσικής του ήχου των στίχων από μεγάλους αυτού του τόπου. Θα σας στείλω στις ειδήσει με την πρώτη σταγόνα της βροχής. Το τραγούδι... Είναι γραμμένο το 1972 Από τον τεράστιο μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη Εδώ θα το ακούσετε από τον Λεωνίδα Μπόμπα Και τον Χρήστο Θεοδόρου που έχει κάνει Είναι στο πιάνο ε, Έκαναν μια ηχογράφηση α, πρόβα στο 2016 Η στίχη είναι βεβαίως του Οδυσσέα Ηλίτη Και η μουσική του Αξεπέραστου Μεγάλου ερωτικού όλων των εποχών Μάνου Χατζηδάκη <Καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη> Την πρώτη στα γόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει γεννήσει αστροφέγγες <Κι> όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμών εσένα <Κι> όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμών Εσένα, πριν από τα μάτια μου ήσουν φώς, πριν από τον έρωτα, έρωτας, κι όταν σε πήρε <Δρικός> να είμαστε λοιπόν εδώ Θα ήθελα να συνεχίσω με την παιδεία Ωστόσο δεν μπορώ να γνωρίσω τα μηνύματά σας Ο φίλος ο Ανδρέας που με ρωτάει Για ένα τραγούδι που πριν από κάποιο καιρό α, Το συγκρότημα ήταν η βόμβη αν το ψάχνεις α, Γιατί δεν το έπιασες Με το αυτί σου Να πω και α, καλησπέρα α, Και να έχει και καλό Πάσχα Και α, αν κατέθεσαν Λιά να με ρωτάει ο Γιώργος ε, αν ξέρει Λιανά πως κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα ταμεία ή πάλι είναι ψέμα ε, δεν κατατέθηκε ακόμα το νομοσχέδιο που λε. και δεν νομίζω ότι θα κατατεθεί. θα πάμε μετά τις α, γιορτές αν δεν πάμε σε εκλογές και εθνικές θα το δούμε με τη μορφή που θα πάρει υπάρχουν αντιδράσεις και από τους δανειστές και από πολλούς άλλους δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει και μην επενδύεις και πάρα πολύ σε αυτή τη ρύθμιση γιατί άμα τη δεις λίγο πιο προσεκτικά αφορά ελάχιστους που έχουν ελάχιστα που θα μπορούν να πληρώνουν ελάχιστα και είναι πραγματικά οι ελάχιστοι αυτών που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Να χαιρετήσω από εδώ, από την Αθήνα και την φίλη Ηρήνη στην Πρέβεζα που χαίρεται, που μα λέει πολύ καλά λόγια και... Που λέει πω βγαίνουν πράγματα όταν ακούει κανεί τέτοιε εκπομπέ και τέτοιε μουσικέ, ιδεολογικά, συναισθηματικά και μουσικά, και προτείνει σε όλου σα, αν μπορέσατε αυτέ τι μέρε που θα έχετε, αν έχετε λίγο χρόνο, να ξαναδείτε μέρε που είναι το αριστούργημα του Παζολίνη και τα Μαθαίων Ευαγγέλιο. Προτείνει, και έχει δίκιο, ότι είναι καταπληκτική ταινία και θα μπορέσει να πυροδοτήσει στον καθέναν διαφορετικέ σκέψει από την αρχή για τι μέρε αυτέ που ζούμε. Λοιπόν, σας έλεγα για την παιδεία και θέλω να επιμείνω στην παιδεία με κάθε τρόπο γιατί αυτά που συμβαίνουν νομίζω ότι αφορούν σε όλους. Ακόμα και σε αυτού που δεν έχουν παιδιά ή που τα παιδιά του έχουν σπουδάσει. Ακόμα και σε αυτού που αναρωτιούνται τι θα γινόταν αν είχαν σήμερα παιδιά. Σε αυτού που σκέφτονται να αποκτήσουν παιδιά. Σε αυτού που τα παιδιά του δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στην παιδεία λόγω ηλικία. Σε αυτού που δεν μπορούν ή πετυχαίνουν και μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουμε καταθέσει λοιπόν μία τροπολογία. Ένα από τα προβλήματα τη κρίση είναι ότι υπάρχουν παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν κυριολεκτικά να πάνε εκεί που πέτυχαν. Ε, λόγω οικονομική αδυναμία. Είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών. Φανταστείτε οικογένειε, εγώ ξέρω μία και είναι και πολύ δικιά μου οικογένεια, που είχε από την Σπάρτη ένα παιδί στην Κρήτη και ένα παιδί στη Ρόδο. Αγρότης ο πατέρα, αν μου πείτε αυτό, να βγαίνει πέρα. Χρειάστηκε πολύ σκόπο και από τα ίδια τα παιδιά, και από του γονεί, και από συγγενείς και από παππούδε και από γιαγιάδες για να διεκπεριωθούν οι σπουδέ. Υπάρχουν όμω που δεν τα καταφέρνουν. Και κατά αυτήν την έννοια, εμεί βγαίνουμε και λέμε: Η κατάσταση για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια του γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με σοβαρή πιθανότητα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τι σπουδέ του. Δυσχεραίνεται η κατάσταση για την ανυπαρξία φοιτητικών νησιών, από τα ελάχιστα παρεχόμενα δωμάτια, αλλά και το τεράστιο κόστο τη φοιτητική μέρημνα. Τι προτείνουμε εμεί, Προτείνουμε να έχουν δυνατότητα μεταγραφή φοιτητέ και σπουδαστέ που βρίσκονται μέχρι και το 5ο έτο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα με αυτά που έχουν εισαχθεί. Να αφορά αυτή η πρόβλεψη παιδιά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, με γονεί άνεργου, με αδερφούς ή αδερφές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, άλλη πόλη, καθώς και τα παιδιά που τα ίδια οι γονείς τους ανήκουν σε ειδικέ κατηγορίες, όπως είναι οι μονογονικές οικογένειες, οι άνεργοι, οι τρίτεχνοι, οι πολίτεχνοι, τα αμαία. Να υπάρχει επίση η δυνατότητα μεταγραφή. Σε, για εισακτέου σε τμήματα ΤΕΗ εκτό περιφέρεια Αττική, που πληρώνουν τα κριτήρια μετεγραφή όπω κατατίθεται και έχουν εισαχθεί σε τμήματα αντίστοιχα των πρώην ΤΕΗ τη Αθήνα και ΤΕΗ Πειραιά, που τώρα αυτά αντιστοιχίζονται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτική Αττική. Η συγκεκριμένη ρύθμιση που προτείνει το ΚΟΚΟΕ προποθέτει την ουσιαστική στήριξη των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ τη χώρα από τον κρατικό προπολογισμό, ώστε να εξασφαλίζεται και αναγκαίο εξοπλισμό. Και απαραίτητο επιστημονικό και λιπόδυναμικό δυναμικό, ώστε ε, η δωρεάν σύντηση επίση να είναι εξασφαλισμένη, η στέγαση για όλου του φοιτητέ και του σπουδαστέ και τα δωρεάν συγγράμματα. Θα μου πείτε, τα ζητάτε όλα σε τέτοιε μέρε και σε τέτοιο καιρό. Αν δεν τα ζητήσει κανένα όλα τώρα, στο ζήτημα τη παιδεία για τα παιδιά του, τότε το κόκκινο θα είναι μόνο νέμα και όχι τραγούδι. Άλκη στην πρωτοψέλτη. Στίχη Ρεβέκα Ρούση, μουσική Στέφανο Κουρκολί. Μέσα μου ξύπνησε ότι είχα ξεχάσει Αυτά που κέρδισα μα έχω χάσει Το γέλιο σου λύπη, μου λέει καλημέρα Μα ποιος Θεός έφτιαξε έτσι τη μέρα Κόκκινο, κόκκινο Αλικό στο φως παράλιτο. Και η ζωή μου στα χέρια σου τι αδικό να πέφτει άδειο ρούχος να ακάλυπτο Κόκκινο, κόκκινο αλικό στο φως παράλιτο, το σώμα μόνο ταξιδεύει άδικό και η ψυχή μυστήριο αλυτό Μέσα μου αντύχησε Ότι είχα σκοτώσει Αυτά που έκρυψα και ας τα Το βλέμμα σου λείπει Κοιτάει στον δεχρεύτη Μα ποιος θεός άφησε Το κόσμο να πρεύτη <syf1> <σταναλίξει> <πόστονα> <σταναλίξει> Κόκκινο Κόκκινο <πόστονα> Άλλη στο φως Παράλητο <Ταλίξει> Και η ζωή μου στα χέρια σου τι αδικό, να πέφτει άδειο, νουχος τον ακάλυπτο. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Αλικό, στο φως παράλυτο. Το σώμα μόνο ταξίδευε αχτιάδικο αδικό, και η ψυχή μυστήριο με τη άλλη. Το σώμα μόνο ταξίδε διάχτει αδικό Και η ψυχή μυστηριωμένη αλύτω Αδικό Καθώς έχω γύρω μου στο στούντιο οθόνε τηλεόραση Και βλέπω την τρέχουσα σε τη ζεογραφία Αισθάνομαι ότι ζω στην εποχή του καλιγούλα. Το εννοώ. Α αν η φώνη, γιατί οι φώνε στι φυλακέ είναι 146 34 χρόνια. Λοιπόν, η φόνη έξω είναι πολύ περισσότεροι, πολύ λιγότερη, η μικρή σημασία έχει, είναι όμοσφόμη για να μην πάμε στο δολοφονία χαρακτήρων, που είναι μια προσφέρει προσφυλή καλλιούλια ε, διαδικασία της εποχής για. Επικράτηση σε σχέση με την εξουσία πάσης φύσεως και μορφής Από την εμπορική μέχρι την πολιτική Από την ε, ερωτική μέχρι και εγώ δεν ξέρω πια Οπότε, τι θα σας χαρίσω εγώ πριν πάμε σε διαφημίσει, Τρία βιβλία από τις εκδόσεις ψυχογιός Από τον καλλιγούλα του Σάιμον Τάρνη Είναι αυτό που λέμε ιστορικό μυθιστόρημα Και είναι από αυτά που εγώ αγαπώ πάρα πολύ Σε 576 σελίδες ε, ίσως ανακαλύψετε ότι όλοι ξέρουμε το όνομά του Αλλά όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε την ιστορία του Και ενδεχομένως να μην είναι αυτοί που α, ξέρουμε Λοιπόν, θα γυρίσουμε πίσω στη Ρώμη το 37 μετά Ο αυτοκράτορας να είναι στα τελευταία του Κανείς να μην ξέρει πόσο χρόνο του απομένει Να αρχίζει ο δολοφονικός αγώνας για την εξουσία Ο ασθενής Τιβέριος ρίχνει την οικογένεια του Καλλιγούλα στη μάχη για τη διαδοχή Σε μια προσπάθεια. Προσέξτε τι λέξει, από τότε ισχύουν, να επαναφέρει την τάξη, να αλλάξει τη μοίρα τη αυτοκρατορία και να δημιουργήσει έναν από του πιο διαβόητου τυράννου τη ιστορία, τον πασίγνωστο μα Καλιγούλα. Ήταν τέρα. Ο συγγραφέα, ο Σάμαν Τέρνη, ισχυρίζεται ότι πρέπει να ξεχάσετε όσα νομίζετε ότι ξέρετε και να αφήσετε τη Λιβίλα, τη μικρότερη αδερφή και έμπιστη του Καλιγούλα, να σα αφηγηθεί τι πραγματικά συνέβη και πως ο ήρεμος και τρυφερός αδερφός της έγινε ο πιο δυνατός άνθρωπος στη γη, ενδεχομένως και μισητό στη γη την εποχή του, και πως με ψέματα, φόνους και προδοσίες άλλαξε η Ρώμη για πάντα. Εξαιρετικώς αφιερωμένο στους ενδιαφερόμενους για τέτοιου είδους ιστορική προσέγγιση, Τρία βιβλία από τις εκδόσεις ψυχογιώστου στο το 200 8200 Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα είναι και οι τυχεροί. Πάμε διαφημίσει. Κλέψαν Σας κράτησα για τελευταίο το κερασάκι στην τούρτα σε ό,τι αφορά την παιδεία. Διότι αυτό που θα σα διαβάσω αποκλείεται να μην σα εξαγριώσει. Αποκλείεται να μην σα δείξει τι προθέσει και την αλήθεια των λόγων, όταν φωνάζουμε, όχι μόνο οι άνθρωποι του ΚΟΚΟΕ αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι, ότι πρόκειται περί σε αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπω κατατίθεται, και πρέπει να το δείτε στο σκεπτικό του, γιατί δεν δείχνει πραγματικό σχεδιασμό και πραγματική αγνοία και πραγματική αύξηση κονδυλίων, και, και, και, και, και, και. γιατί γυρίζει το ρολόι πίσω σε θλιβερέ εποχέ. Έχει αναγκαστεί το ΚΚΕ να βγάλει σήμερα κυριολεκτικά ένα σχόλιο για την απαράδεκτη μεθόδευση της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει προκάτ για νήπια και, ε, και προνήμια στα γυμνάσια και στα λύκια. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να μην σα εξαγριώνει. Ε, ε, έχει που έχει ένα καρό αντιδραστικά μέτρα το νομοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση με κλειστά τα σχολεία κάνει και το εξή ε, ε, βήμα. Στο άρθρο 225 ανοίγει το δρόμο για να τοποθετηθούν προκάτνη πιαγωγεία σε δημοτικά τα οποία θα μείνουν τουλάχιστον για έξι χρόνια. τα προκάτ. Ούτε να έχει γίνει σεισμό. Αν ο σεισμό λέγεται Γαυρόγλου και Σιρίζα, το σεισμό δηλαδή, πώ θα σα το πω. Και προχωρά στην απαράδεκτη ρυθμισή να στείνονται προκάτια για τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά, ακόμα και σε γυμνάσια και σε λύκεια. Τώρα εσεί πώ θα αισθανόσασταν σαν πολίτη βαριά φορολογούμενο. Τάχα μου δίθεν Ευρωπαίο των Λουξ ε, και των μαθημάτων από το Μακρόν για την πνίκα, των χορηγών που δίνουν δισεκατομμύρια για να αποκατασταθεί η Νότρε στο Παρίσι, και πρέπει να συγκινηθούμε όλοι μα για τη μεγαλοκαρδία τη αστική τάξη, να σου λένε το παιδί σου θα πάει νύπιο ή προνύπιο σε στο προάβλιο ή παραδίπλα μέσα στο ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο, ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο έχουν και απέραντο χώρο, ώστε τα παιδάκια να μπαίνουν σε προκάτ μην ακούσω καμιά κουβέντα ότι τα προκάτει είναι ασφαλή γιατί δεν θα πέσουν σε περίπτωση σεισμού γιατί δεν θα το αντέξω, ειλικρινά σας το λέω οπότε λέω να μας διασκεδάσω γιατί αν δεν διασκεδάσουμε θα τρελαθούμε στο ξεκούδυνο έτσι, όπως λέει η Κινάνση στο ξεκούδουνο. αρχίστε να χορεύετε όταν σου χορεύω λοιπόν με το Δελιβοριά και τη ρεναμόρφη. Όταν σε κοιτάζω Συνέφα μπόρα Όταν σ' στα μάτα η ώρα και όταν σου χορεύω Απ' τις άλλες κλέβω Απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω Απ' τις άλλες κλέβω, Απ' τις άλλες κλέβω. Δεν υπάρχει μονάχα οι δυο μας Είναι καλοκαίρι από το πυρετό μας Κι όταν σου χορεύω Απ' τις κλέβω Απ' τις Όταν σου χορεύω Απ' τις άλλες κλέβω Απ' τις Αν λες θα φύγεις και γόνται τα δάση Ποιος θα με εξοδέψει, ποιος θα με χορτάσει Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω Απ' άλλες κλέβω Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω Απ' άλλες κλέβω φίλο τι αισθάνθηκα όταν είδα να γίνεται σήμερα σχεδόν μνημόσυνο για τη δίκη της χρυσή Αυγής τέσσερα χρόνια δεν βρισκόταν αίθουσα αποδείχθηκε ότι μπορεί να βρεθεί στο εφεδείο δεν μπορούν να δουλέψουν οι δικαστές λες και δεν μπορούσε το κράτος να αφήσει αυτούς τους δικαστές σε αυτή τη δίκη που θεωρείται ιστορική που έχει μεγάλη σημασία και που είναι εκπαιδευτική διαδικασία για τη δημοκρατία αυτή καθ' αυτή, στους ανθρώπους μέσα σε όλους δηλαδή για να, για να σταθεί η έννοια του, του, του, του αντιδικτατορικού αντιφασιστικού μετόπου με όλη τη σημασία της λέξης και πλησιάζει 21 Απριλίου η Απριλίου ε, και η απάντηση ήταν πόσο σκοτάδι πέφτει πάνω σε αυτή την ιστορία και αλήθεια είναι ότι πέφτει τόσο σκοτάδι όσο το μαύρο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Οπότε είναι από αυτές τι φωτογραφίες που σηκώνουν απλώ μια λεζάντα Καμιά φορά η λεζάντα μπορεί να είναι και στο πλή Καμιά φορά μπορεί να είναι και μουσική ε, Να με η αδερφοί μου, το τραγούδι της αυτό το είναι από αυτά που αγαπάω πάρα πολύ Σπανίως παινεύω το σπίτι μου Η στίχη είναι της νάνσης, η μουσική είναι της ξένιας τη δικαίου Και στο τραγούδι η εξαιρετική φίλη μας η ή Ιφρυδά Παράπονο. Είναι γραμμένο πίσω το 2002. Κρατήστε μια φράση. Μόνη τα χειρότερα μάφησες, χάραξες καινούριο δρόμο, τίποτα από μένα δεν κράτησες, δώρο με έκανε στον πόνο. Θα μπορούσε να το λέει η μάνα του Φίσα σε οποιαδήποτε άλλη μάνα που δεν μπόρεσε να σταθεί στο πλάι της. όφιλε, όταν όφιλε και όταν μπορούσε και όχι για τη μάχη των εντυπώσεων. <Τι>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 Πάλι η βολτά θα με πάει και για μα θα μου μιλήσει. Όπω με τα μεσέρια ναη. Μόλι στα χειρότερα μα Χάραξε καινούριο δρόμο. Τίποτα από μένα δεν κράτησες τώρα με κανέ στον πόνο Αν ήσουνα στο πλάι μου τις ώρες που σε ήθελα πάντε είχα τα δύσκολα τα σκούρα της ζωής θα παίρναγα τις συμπληγάδες θα βγαίνα, θα ανέβαινα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 η ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία και η ΓΑΤΗ καπιταλιστική αιστερά στις του Δήμου Κορδελιού και μου, για να κινητοποιηθεί ο κόσμος με πυρήνα την απελευθέρωση από το χρέος και τα μνημόνια από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη δύναμη που μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται όπως λένε καρδιά με ένα αναγεννημένο εργατικό κίνημα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αντιδρούν ανταρσιάδες και λαΐτες στις διάφορες περιοδίε και τρώνε στη ΜΑΠΑ είστε ε, όλοι φασίστε. φασίστες. Ε, αυτά ε, σας λέω είναι στα πλαίσια της ε, πρωτοφανούς αγριότητας προεκλογικής πολιτικής εκστρατεία. Έρχεται και ένας κύριος Γιώργος και μου γράφει ότι έχω τεράστιο θέσιο, θράσος να μιλάω για δημοκρατία γιατί ως κουμουνίστρια καμία σχέση δεν έχω με το σπορ και ω χουντοθρεμένο προϊόν τη ΕΕΡ και ΙΕΝΕΔ. Τι λε, Μόρε. Μόνο την ηλικία μου και την ιστορία μου, σε σένα ναι, δεν θα απολογηθώ. Η καριέρα μου ξεκίνησε μετά τη Χουντα και δεν έχω δουλέψει ποτέ στην ΙΕΝΕΔ. Αλλά επειδή προφανώ είσαι αναγνώστη των Αθλίων Μαύρων Χρυσταυγήτικων και άλλων χουντοθρεμένων σελίδων και είσαι ο ίδιο χουντοθρεμένο, ξέρει πάρα πολύ καλά να νομίζει ότι παντού βλέπει χουντοθρεμένου σαν και σέναν, ναι. Λοιπόν, η Νούλη μου γράφει μια απλή ερώτηση. Γιατί τα τεί γίνονται α.ε.ί; ποια ανάγκη το επιβάλλει, ε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απάντησή σου. Θέλει μελέτη το πράγμα σε βάθος και πίστεψέ με, άμα το μελετήσεις θα πάρεις μόνη σου την απάντηση η οποία θα μπορούσε να είναι και ένα από τα κριτήρια ψήφου σου ε, πέρα από την στενή έννοια... Που μοιάζει να είναι απλώς ζήτημα επαγγελματικών δικαιωμάτων και τούτο και εκείνο και τα άλλο. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και μια ολόκληρη πολιτική που θεμελιώθηκε στην Πολώνια. Άρα λοιπόν, μιλάω με λύκου εκτό των άλλων. Έχουν σοφία οι λύκοι. Μπορεί και να έχουν σοφία οι λύκοι. Ξαρτάται από το λύκο, έτσι. Να αγαπά την οικογένειά σου, να φροντίσει αυτού του οποίου φέρει ευθύνη, να μην παρατήσει ποτέ. Και να μην σταματάς ποτέ να παίζεις Αυτή είναι η σοφοί κανόνες των λύκων Μιλάμε για ένα βιβλίο με την κατηγορία Που θα μπορούσε κανείς να το κατατάξει Στην κατηγορία των γενικών γνώσεων Είναι της Έλλη Ράντιγκερ Και λέει ότι Οι λύκοι φροντίζουν ιδιαίτερα τα γέρικα Και τραυματισμένα μέλη της αγέλης Ανατρέφουν τα μικρά τους με αγάπη Και μπορούν να ξεχάσουν τα πάντα πάνω στο παιχνίδι Ονειρεύονται, κάνουν σχέδια, επικοινωνούν έξυπνα μεταξύ του και μοιάζουν με του ανθρώπου ω κοινωνία των λύκων περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Οι άνθρωποι, βέβαια, έχουμε φτιάξει το Homo Homini's Lupus, εννοώντα το ακριβώ ανάποδο από αυτό που μα λέει η Έλλη Ράντιγκερ: Ότι συμβαίνει με του λύκου. Μελέτησε χρόνια του λύκου. Αφηγείται συναρπαστικέ ιστορίε που αποτελούν παράδειγμα προσμίμηση. Φέρνουν στο φω αξίε όπω η έννοια τη οικογένεια, η εμπιστοσύνη, η υπομονή, οι αρχηγικέ ικανότητε, η αντιμετώπιση τη αποτυχία ή του θανάτου. Καταγράφει καταπληκτικά και άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία για τη ζωή των λύκων και καταδεικνύει κάτι μοναδικό. Ότι οι λύκοι θα μπορούσαν να είναι η καλύτερη μορφή του ανθρώπινου είδου. Σε όποιον χουντοθρεμένο και φασιστοειδέ ε, ακούει αυτό και φαντάζεται ότι μπορεί να καυχάται ότι είναι λύκο. Αν δεν έχει διαβάσει τη σοφία των λύκων τη Έλλη Ράντιγκερ και δεν έχει κατανοήσει την αξία της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού με βάση τις γνώσεις, γιατί χρειάζονται γνώσεις από την εποχή που φτιάχτηκε το ρητό homo hominis lupus περί των λύκων, όπως συμβαίνει και με τους καρχαρίες όπως συμβαίνει και με χιλιάδυο άλλα πράγματα ή δεν ανήκει σε εκείνους που τρέπονται να βγουν από την πόρτα τους γιατί η αριστερά έχει πάρει άλλη μορφή στο κεφάλι τους από ε, πραγματοποιημένων έργων τη δεξιά. Ε, νομίζω ότι καλά θα κάνει να μην πάρει μέρο στην κλήρωση στο 2.11.20 και 2.12.200 για τρία βιβλία τη Σοφία των Λύκων από τι εκδόσει Ψυχογειώ και εγώ περνάω στι διαφημίσει. Τζον Τιντιράμα, δεν καταλαβαίνω τα μηνύματά σου και δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν καταλαβαίνω τι θέλει. Ούτε τι, ε, ε, τι, τι θε να μου πει, δηλαδή, για να το μεταφέρω. Ε, θα ήθελα να, ένα σαφέ ξεκαθάρισμα για το αν το ΚΟΚΟΕ θέλει ή όχι την ύπαρξη τη συλλογωμένη τεχνολογική εκπαίδευση, δηλαδή τα ΤΕΗ. Δεν είσαι καλά που δεν τα θέλει. Δεν αναφέρομαι στο επίπεδο σπουδών του, αλλά στην ύπαρξη τη τεχνολογική εκπαίδευση. Και ρωτά γιατί διατυμπανίζουμε ότι ένα ενιαίο πτυχίο, ένα επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατάργηση των ΤΕΗ. Για όνομα του Θεού. Ε, η επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού πρέπει να προέ, παρέχεται από την πολιτεία ένα είδος πτυχίου και λογικά θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακό και μόνο Λοιπόν, ε, μάνο μου, ε, παρακολούθησέ μας, θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή Θα ακούσεις και τη θέση και θα τη δεις Θα μπορούσες να την έχεις προσεγγίσει και μέσα από το ριζοσπάστη και μέσα από την προσέγγιση που έχει η εκπαιδευτική μας επιθεώρηση αλλά ε, δεν το έχεις κάνει ε, Πλησιάζει το τέλο τη εκπομπή και είναι αδύνατο να σου κάνω ολόκληρη ανάλυση. Άρχισε να έρθει και το μήνυμα. Μοιραζόμαστε την ευθύνη, ούτω ή άλλο θα είμαστε μαζί την ε, μεθεπόμενη Παρασκευή, ζωοδόχου πηγή 3 Μαου. Θα κάνουμε και Πρωτομαγιά και Πάσχα και θα σα ευχηθώ από καρδιά. Η σταματία μου στέλνει ένα ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο που ταιριάζει. Βγαίνει ένα φασίστας βόλτα με το σκύλο του και τον συναντάει ομπόγια τη περιοχή. Σταματάει και ρωτάει τι κάνει με το κτήνο. Απαντά αυτό μα σκύλο είναι. Δεν κατάλαβες, στο σκύλο μιλούσα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και για να σας σκέξω το Σαββατοκύριακο θα σας πω ότι στα πλαίσια της προκλητικής εκστρατείας με τα τρελά που συμβαίνουν, σε καλά ρε σταματία, μας και γελάσαμε εδώ μέσα, έχουμε ξεκρατηστεί στο στούντιο ε, και για όποιον ενδιαφέρεται, ας την βάλει προς πίσω την εκπομπή στο διαδίκτυο να την ακούσει. Μετροπόλιταν σημαίνει μικροπολιτικό. Έτσι στην Ελλάδα σήμερα μπορεί κάποιο να θεωρεί μετροπόλτητα μόνο τα νοσοκομεία. Αλλά μετροπόλ σημαίνει μικροπολιτικό, έχουν πάρει τη λέξη και υπάρχει μετροπόλι τα όπερα. Μετροπόλ τούτο, μετροπόλ ήταν εκείνο μετροπόλια τέτοιο. Κοσμοπόλιταν, είναι από το κοσμοπολίτη, είναι γνωστό και ω περιοδικό. Νοπολίτα όμω δεν είναι γνωστό. Νομίζω θα γίνει παγκοσμίω γνωστό, χρειάζεται ε, γρέναν, βότκα, αχλάδι και τζίντζερ. Αυτή είναι η αριστερή προσέγγιση σε ροζ προεκλογικό περίπτερο της κυρίας Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε καλά. Η αριστερή συνταγή είναι βότκα, γκρανadίνη, αχλάδι και τζίντζερ. Καταλήγει ένα ωραίο ρόσποτο. Είναι κοκτέιλ, λέγεται Νατοπόλυτα. Δεν σηκωφαντώ κανέναν. Διαβάζω την είδηση, το εννοώ, δεν σηκωφαντώ κανέναν. Ναι, ε, άλλωστε, γιατί να σηκωφαντήσω. Για ποτό σα λέω. Είναι και κατάλληλο για αυτέ τι μέρε. Έτσι, που όταν ανιστεύετε και να πίνετε βότκα, γκρανadίνη, αχλάδι και τζίντζερ. Δεν είναι κολάσιμο αυτό. Λοιπόν, ήταν δική τη εμπνεύσεω. Και το πρόσφερε η ίδια σε ένα αυτό σχέδιο μπαρ στο ένα προεκλογικό τη περίπτερο στη Θεσσαλονίκη, εκεί που σας θυμίζω ότι το έχουν μανία να φτιάχνουν με τα ονόματα του ή τη Θεσσαλονικιώτη τη Εμπνεύσεω πράγματα, σαν τον Μπουγατσάν, που είναι Μπουγάτσα και Κρουασάν μαζί, και βγαίνει η λέξη Μπουγατσάν. Άρα ένα. Πόλιταν και ένα νότο μπροστά, κάνει Νότο Πόλιταν και γίνεται κοκτέιλ για όσου ενδιαφέρονται για τη δοσολογία. Απευθυνθείτε κατευθείαν στην κυρία Νοτοπούλου Αλλά εγώ δεν έχω να πω γιατί αυτά που λε, εσύ τα λε ή σου τα λένε να τα πει, θα αναρωτιόμουν. Δεν είχε γράφτηκε το τραγούδι από τον Κώστα Τριπολίτη και τον Τσακνή. Εδώ θα τα ακούσετε από το Μακεδόνα, τον Διονίτσακνή και τον Φίλιππο Πλακιά. Ε, δεν γράφτηκε για το ε, στα λένε και τα κάνει ή θέλει και τα κάνει. Απ' ε, έχουμε μείνει στο λε. Ευτυχώ ακόμα. Αυτά <Το> που λε, εσύ τα λε, ή σου τα λένε να τα πει, για να έχει λόγου να τραπεί, ό,τι σου λέει για να Αυτά που λες εσύ τα λες, ή τα λένε να τα πεις και δεν οπηγένεις τη σιωπής το φοβισμένο χάσμα αδυναμό μου πλάσμα, αδυναμό μου πλάσμα. Αυτά που λες, εσύ τα λες, ή Έχεις τρόπος να γράφεις Όχι σου δεν να Αυτά που ακούς δεν τα ακούς Η σου να μην τα ακούς και διαγράφεις τους δικούς με τον εχθρόν πτυγόμα αμυλικό μου στόμα, αμυλικό μου στόμα. Αυτά που ακούς, δεν θα ακούς τι σου που πει, να μην τα ακούς, για να μην sul re namina Να τραπείς, λέ, μια να και μια και για κοκτέιλ, εγώ να γυρίσω στην υφαλαιότητα τη Ανιταλικά Ράμα. Και επειδή μ, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, και μάλιστα εδώ είναι και εξαιρετικό στα ελληνικά, ε, όταν ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι πίσω τον Ντόπε ΦΜ, τι ε, νεανικέ μου εξαιρετικές ραδιοφωνικές μέρες που με φέρανε στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου ε, έτσι όπως δεν θα το φανταζόμουνα και έτσι όπως κάθε Παρασκευή, Μπορώ εδώ του εχθρού που έχουν μπει στην πόλη να του αφήνω όξιο από το στούντιο ή να προσπαθώ να του αποδιώξω ξορκίζοντα του με τη μουσική, με τη βοήθεια των παιδιών στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο και όλου όσου εργάζονται για να περνάμε καλά αυτό το δίωρο και να πηγαίνουμε προ το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να πω και χαιρετίσματα σε ένα μήνυμα που φτάνει με SMS και είναι από τη φίλη μα τη Μαρία και λέει τι καλησπέρε και τι ευχέ τη για καλέ γιορτέ στι αγαπημένε τη Κανελίτσε. Μου αρέσει το το Κανελίτσες για την Άνση και για μένα Οπότε τώρα να σας πάω σε στίχους Δήμητρας Μαστορίδου Στην Τανίτα Τικάρα Μουσική Και την Μαστορίδου την ίδια να τραγουδάει Κόκκινα Δάκρυα, Κόκκινος Άνθρωπος, Κόκκινα Δάκρυα α, Μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς Παρασκευή πριν από την α, α, Ανάσταση του Λαζάρου Και την α, Κυριακή των Βαΐων Μπαίνουμε μεγάλο βδόμαδα, στο Γολγοθά Πολλοί ξέρουμε το τέλο του και ευτυχώς αυτών των ημερών είναι η Ανάσταση. Έπιασες ε, στον τείχο μια γωνιά και κοιτάς χαμηλά Έτσι κάνει πάντα η ενοχή, έτσι ανοίγει η ρογμή Κάτι μου κρύβεις και έτσι ανοίγει η ρογμή Πε το βράδυ, πώ θα βγει και γυρνά το πρωί. Αν έχει κάτι τώρα να το πει, Για αλλιώ κερδίζει η σιωπή. Πε μου που ήσου! Για αλλιώ κερδίζει χιοπί. σιωπή. Δε τα μάτια μου την να στραφεί, τρέλα μου πώ τρέχει εκεί. няв радя наш кто Λέει κοινά έχει χρόνο λίγο ακόμα. Να δει πώ μια βόμβασ. Δε πώ μία βόμβασ. Όποιο είδε. Κα... Πάμε και αυτή την Παρασκευή α, στο ήχο ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδη στη δεύτερη ώρα στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση, στο μικρόφωνο μ, Λιάνα Κανέλη τόσα χρόνια η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο α, από την παρέα του Real FM από την παρέα του Μπήκαν στην πόλη Οχθρή από μένα και από όλους τους κοντινούς ανθρώπους που στηρίζουν τοιδότη την εκπομπή αμυστή και με πολύ αγάπη και με όλους όσοι δουλεύουν και δεν είναι εύκολη δουλειά στο ραδιόφωνο για να σας κρατάνε συντροφιά. Ωρες παρασκευής, τέλος εβδομάδας τυπικά εργασίες, εμείς τώρα πια κανένας δεν ξέρει ποιος δουλεύει, πού δουλεύει, πώς δουλεύει και, και οδηγούς, τον καθένα και την οδηγούς, μία. Που είναι στους δρόμους για να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, να έχετε αλήθεια ένα καλό Πάσχα Να το περάσετε με παρέες και με αγαπημένους Να πάρετε μια αναπνοή από την κούραση, την αθλειότητα, την αγωνία, τους φόβους Το άγχος και την οικονομική δυσπραγία των ημερών Να κρατήσετε το μυαλό σας καθαρό στους δρόμους να, εκτιμή, να εκτιμάτε πάντοτε τις κερικές συνθήκες όταν πρόκειται να μετακινηθείτε και να δώσουμε ραντεβού 3 Μαΐου, την Παρασκευή, να είμαστε πάλι εδώ γιατί που ξέρεις, μπορεί και να με αγαπάτε, μπορεί και να σας αγαπάω, μπορεί και να μην με αγαπάτε, μπορεί και να μην σας αγαπάω περχάψ, περχάψ, περχάψ, σας αποχαιρετώ με ένα ευχάριστο τραγούδι α, ξένο για να ξεφύγετε λιγάκι και να μην ακούτε μόνο την ελληνική πολιτική πραγματικότητα και σα, και σα You who won't admit you love me. And so how am I ever To know you always tell me Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, bro. So if you really love me, say yes, but if you don't dear, confess but please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps... Me respondé, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú Contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. quizás.